Έλα! Ένα, τι θες? Πήγα να σου πω κάτι σε μία νεοάτρια, όχι νεοάτρια, που την Πού που ήθελε να πάρει άλογο, που της ότι είσαι γιατρός και το είσαι στο κάτω, το άλογο. Είστε... Ο, ο γιατρός. Ο, ο Ποστόλης ο Καραγιάννης. Ναι. Ναι. Έχετε κάποιο άλογο που δίνετε. Έχω, ναι. Ένα άλογο. Τον το Εσύ Εσείς τι θέλετε άλογο. Θα το Ναι. Είστε Ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. Όχι. Ωραία. Ναι, εσεί πού βρίσκεστε? Στο κάτι με τώρα. Ε, θέλω να πω το άλογο που, που το έχετε. Είχε, είναι μέσα σε στάβλο Α, θε... εδώ απ' έξω είναι. Τι εννοείται είτε απ' έξω. Με αυτό έρχομαι στη δουλειά. Το δένω ξέρω. έξω εκεί, δείτε από τα επίγοντα. Με κοροϊδεύουν κάποιοι, δεν καταλαβαίνω γιατί. Τώρα τι έγινε, Αποστολή. Σε ξεφύλισε αυτή που έχει το αλογάκι τη και πάει πάνω τσάμπα. Τσάμπα, εντάξει, δεν είναι και έτσι. Έχει ανέβει το άχυρο, όπω βλέπει. Σανό, σανό. σανό, <así> ναι. Εντάξει, σανό τρώμε όλοι Γι' αυτό έχει ανέβει. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και βρήκε ο έμπορος να χτυπήσει την τιμή. Έλα ρα, Έλα. Μαν κάνα Αμάν κάναμε να σε βρούμε. Αμάν! Σε πήρα γιατί έχω εδώ ένα φιλαράκι που νοικιάζει, όπως έλεγα, να τα πείτε, να τα κανονίσατε. Α, νοικιάζει? Ναι, ναι, ναι. Τι έλα, νοικιάζει? Έλα, Πάρετε, να τα πείτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, νοικιάζετε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ωραία, ε, μπορώ να νοικιάσω κι εγώ. Ορίστε. Τι νοικιάζετε. Ένα διαμέρισμα είναι στο Γαλάτσι. Ωραία. Είναι αρκετά μεγάλο, γενικά. Είναι 85-83 τετραγωνικά. Ε, δεν το λέει αρκετά μεγάλο. Πόσα μπάνια έχει. Έχει ένα μπάνιο, αλλά έχει δύο ύπνο δωμάτια. Ένα μπάνιο, τι είμαστε, τέλο πάνω Και. Ε, ε, ένα μπάνιο μεγάλο, δύο ύπνο δωμάτια, κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο. Τι κεντρική θέρμανση, λέει το ανάβει πολλή κατοικία που θέλει. Ε, το ανάβει σε ώρε την ημέρα. Ναι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δηλαδή, εγώ πρέπει να κρυώνω εκείνε τι ώρε. Ε, τι να σα πω. Ο, κατάλαβα, τι θα σέβεται αυτό. Δεν είναι τίποτα, συνήθεια είναι. Όλα θα τα ε, μάθουμε. Ε... Και άλλο, πάρκινγκ. Πάρκινγκ, όχι, όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Κουζίνα έχει, δεν μου είπατε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξεχωριστό δωμάτιο κουζίνα, ξεχωριστό δωμάτιο σαλόνι, μεγάλο χώρο υποδοχή. Χαμένα τετραγωνικά, κατάλαβα, ναι. Δεν ξέρω, αν θέλετε τι, να, τι, να το. Δείτε. Έχει γίνει κάποια ανακαίνηση. Ναι, έχει γίνει ανακαίνηση. Έχει Πότε? γίνει ανακαίνηση. Μπορώ να μιλήσω με τον Κυριάκ Αν θέλετε να σα στείλει τη διεύθυνση στο, σε κάποιο email, Αν μιλάτε το με τον σπίτι... Κυριάκο απευθεία, αν μιλάγατε με τον Κυριάκο, θα σα έλεγε ότι ένα μπάνιο δεν είναι αρκετό. Στου Κυριάκου έχουν πάνω πέντε μπάνια σε κάθε σπίτι. Τέλο πάντων, πόσο είναι το μίστομα, πόσο είναι, Τα 5,50 είναι. 5,50? Ναι. Εντάξει, τώρα να είμαστε δίκαιοι, καλά είναι για την εποχή. Το δηλαδή... γαλάτσι είναι το σπίτι. Εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω για επαγγελματική στέγη. Για επαγγελματική στέγη, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μου δίνετε χαρτί, μου το επιτρέπετε. Ναι, ναι, ναι, ναι κανένα πρόβλημα. Εντάξει, γιατί εγώ χρειάζομαι, θα, θα κάνω μια μικρή εγκαταστασούλα. Δεν θα το χαλάσω. Να βάλω κάτι λάμπε, κάτι λάμπες ειδικέ που τα κρατάνε χλωρά και κάτι γλάστρες έξω. Έχει, έχει μπαλκόνια. Έχει μπαλκόνια, έχει δύο μπαλκόνια, ναι. Έχει, ωραία, το ένα μπαλκόνι θα το χρησιμοποιήσω. Έχετε πρόβλημα με τι γλάστρες, εγκαινιάζει πολλή Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Α, εντάξει, γιατί εγώ θα βάλω πολλέ γλάστρε στο ένα μπαλκόνι και τι λάμπε από πάνω. Και θα τα αποξηραίνω στο άλλο μπαλκόνι. Οκ, okay, οκ. Okay. Ναι. Οκ, okay. εντάξει. Ε, είπατε δεν έχετε πρόβλημα με την επαγγελματική στέγη. Ωραία. Ναι, με ενδιαφέρει εμένα. Μου φαίνεται καλή περίπτωση. Ωραία. Θέλετε να κανονίσουμε τότε κάποια στιγμή να το δείτε. Ναι, αμέ, Μπορεί να μεσολαβήσει και ο Κυριάκο αν θέλετε. Να μα φέρει σε επαφή να έρθουμε να το δούμε. Και μπορώ ωραία, να φέρω ωραία, και τι πρώτε γλάστρε. Α, μα είναι μη χάσω και τη σεζόν. Τώρα ανοίγει το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε. Να αποξηράν όσο γίνεται νωρίτερα. Ναι. Εγώ θα το έχω και σαν e-shop. Δηλαδή θα πουλάω χαρτάκια, τζιβάνε, γράιντερ. Καταλάβατε. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα σας...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 Καπνιστού, α πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαδιά στη Βέικου πάνω στο έχει ο... στη Βέικου Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα χρειαστώ that's διάφορα είδη καπνιστού, ε, κοντά καλαμάκια και τηλεκάρτε. Για να σπάμε. Τέλο πάντων, θα τα βρω εγώ αυτά. Ναι. Ναι, δεν είναι θέμα. Ωραία. Μιλάω και με τον Κυριάκο να καονίσουμε μήπω έρθουμε σήμερα αύριο. Ε, εντάξει, εντάξει, τέλεια. Έγινε, να είστε. Χάρηκα. Κι εγώ, κι εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Κούστε ρεμάτια. Έλα, ρεμανίτο. <laughs> Ο καθυστερημένο είμαι, είχα πάρει κάποια στιγμή για ένα βυσματάκι μωρέ μετά από μια συναυλία, δεν ξέρω, κάναμε τίποτα Δεν θυμάμαι καθόλου, ότι είσαι Α. καθυστερημένος το καταλαβαίνω ε, αλλά ποια συναυλία, ποιο τι, πότε, που Είναι και πολλές εκεί, δεν πειράζει, άλλη φορά Να σου πω το άλλο Πες μου ίδια, το άλλο Ακουά την εκπομπή τη Δευτέρα και είχες τρομερό πάντερμα, παντελίδι με τσίπρα Μένω εδώ Είμαι εδώ Όλο το βρά Δίνοντα λύσει στα μεγάλα μα προβλήματα αυτού του λαού. Δηλαδή έχετε καταφέρει, μιλάμε, να βάζετε και τα πάντα εκεί πέρα και να ακούγονται οι καρτείε. <laughs> και ευχαριστούμε πραγματικά. Δηλαδή με, μέσα από εσά έχουμε μάθει ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Από δίκοπη ζωή και Μάλλον άλλο, δεν ήξερα και, και πολλά για μάθει από μας, αλλά ναι, οκ. Okay. Εντάξει Δεν, όχι εντάξει, δεν κρίνω, δεν κρίνω. Όχι καθόλου. Ναι. Δεν γεννήθηκα εκεί με... που γεννήθηκα, <laughs> πιάτα. Και... Όχι εντάξει, σου λέω δεν κρίνω, it's okay, that's fine. Mm -hmm. Εσύ είναι απλά καπλά, κατάση παίρνουν. Σου λέει ποτέ κανεί κανένα γάμο, το καναναστή, ο καναχώρο, το καρδιβάπη. Ρε, αυτό ήταν καλό. Εσπάνια τώρα, καταλαβαίνει τώρα, δεν είναι εντάξει. Άλλο να το κάνω επαγγελματία, είναι αλλιώ. Δηλαδή λένε κάτι κρυάδε και αυτά και λένε. Δηλαδή αφήστε για του επαγγελματίε τώρα, σε παρακαλώ. Ήρθα εγώ όταν. Δηλαδή δουλεύει σε σούπερ μάρκετ τα μία, ήρθα εγώ όταν να σου χτυπήσω τα προϊόντα, όχι αφού δεν ξέρω Είναι και μια δύσκολη δουλειά Ο καθένας δουλειά του λοιπόν να μαζευόμαστε Ναι Αποστόλη καλησπέρα Καλησπέρα Ελπίζω να μην σε ενοχλώ Δεν ενοχλείς λίγο Να ο... <laughs> σε πάρω άλλη στιγμή Πες τώρα, εντάξει αφού πήρες Είμαι ο φίλος του Τάσου του Για ένα αυτοκίνητο σε τηλεφωνό που μου είπε ότι πουλάς ένα αυτοκίνητο Ναι, ναι Και γι' αυτό σε πήρα Εσύ έχεις διπλωμά πας. Ναι, ναι, πώς δεν έχω Επαγγελματικό Όχι, απλό Το αυτοκίνητο επαγγελματικό Α, δεν μου το πες. Επαγγελματικό, δηλαδή κανονικό Ιω τα είναι, αλλά εγώ το έχω για επαγγελματική χρήση Μεταφέρω τι φούντες, τα χασισόδεντρα <laughs> Βάλιστα, όχι, δεν έχω υπαγελότητα Τις έχω από ένα σπίτι στο γαλάτσι που νοικιάζω, και τα φτιάχνω Και τα μεταφέρω ναι. με αυτό, γιατί έχω κι άλλο ένα, πιο κάτω, μετά την τραλέον Και το έχω για μεταφορές, δηλαδή πάω και στο άλλο μαγαζί, μια φορά υπάρχει ζήτηση Ναι. Εκεί, εκεί προ τα πεφκάκια. Δεν χρειάζομαι, δεν του θέλω για επαγγελματική χρήση, Εντάξει, δεν έχει θέμα. Εγώ το δίνω, δηλαδή... απλά εγώ σου λέω ότι το είχα για επαγγελματική. Πρέπει λίγο να το ξεντουμανιάσει, μόνο αυτό είναι το θέμα του. Έχει νοτήσει μέσα η μοκέτα. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Μπαίνει, μαστούρώνει με, με το καλημέρα. Δηλαδή πριν βάλει μπρο. Κατάλαβα. Με χαζεσταθεί τα μάξι ή ανάψιση. Τι μοντέλο είναι το αυτοκίνητο, καινούριο. Ε, δηλαδή ε, του 9. Του 9?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 Καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, Α όχι, δεν θέλω. Ξεκίνατο, κάνει ηλεκτρονικό τσιγάρο, θα ξενερώσει και το θα φύγει από μόνο του. Θα μυρίσει μετά, όλα καλά, σαν να έχει βάλει δεντράκι. Δεν έχω κάνει ούτε απλό, τώρα δύσκολο να το ξεκινήσω. Ρε παιδί μην το καταπίνει, ρούφα και φύσα μέσα. Καταλά. Αυτό κάνουμε κι εμεί. Φύσα ρούφα, είμαστε όλη την ώρα. Απλά αντί για πεύκο, έχουμε άλλο δεντράκι στον καθρέφτη. Και στο πίσω κάθισμα και στο πορπαγκάζ, γενικώ άλλα δεντράκια μέσα. Εντάξει, πώ το δίνεις, 3-700. 3-700, ναι, ναι. Θε να μου το στείλει λίγο και μια φωτογραφία να το δω. Ντίκ, καρπίικ που λέμε. Φωτογραφία αυτοκινήτου που λέμε, να σου το στείλω φωτογραφία. Ναι, ναι, αν μπορείς, αν μπορείς. Θα στο περάσω, πού. Πώ λέγει ο Facebook να στείλει ένα φίλο να το στείλει εκεί πέρα, Τζένι Μπότσι. Τζένι Μπότσι, ναι. Θα μου πεις τώρα άμα φες. Έτσι λέγομαι στο facebook. Τώρα τι να κάνουμε. Δεν πω. Ελπίζω να σε βρω. Θα με βρεις. Μην αγχώνεσαι. Καλώς. Ποιο. Ποιος Ελιοφράγια εκεί έτσι Ναι Ο Αποστόλης Αμέ Λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω Για το αυχαίρωμα στην αγωνίστρια Συντρόφισσα Ελένη Βούλγαρη Γκολέμα Παρακαλούμε Με ενθουσιάσατε και με συγκινήσατε Να είστε καλά Αυτή η ώρα δεν ήτανε ώρα ακρόασης Ήτανε κάτι πολύ περισσότερο ήταν βίωμα Να είστε καλά Και πρέπει να προσθέσω και τούτο Ότι υπάρχει Πρέπει να σα ευχαριστήσουμε για την προσφορά σα. Mm. Να καλά και γεια σα. Γεια σα. Ελάρε, τι άκουσα ρε, από το Βελόπουλο και Παγάσο. Σαν Έλληνα, πατριώτη και χριστιανό, Ορθόδοξο, μην τώρα. Ε, δεχόντουσαν οι Έλληνε, οι χριστιανοί, οι πατριώτε, οι Βυζαντινοί να εξισλαμιστούν για να πληρώνουν λιγότερο φορό. Κωνσταντινούπολοι, πάυτοχοι. Δεν μπορούσαν να τα έσουν του πολίτε. Δυσβάσταχτη φόρη στην περιφέρεια που ανάγκαζαν να αυτομολούν και να γίνονται Ισλαμιστέ. Να εξισλαμίζονται εκεί ο θελός, Για να απαλλαγούν από τα χρέη και από την υποχρετική στράτευση. Εντάξει, πώ πάμε εμεί στην Βουλγαρία και, με, με, και <σομίως> παίζουμε <σομίως> καζίνο, α <ας> πούμε, αγοράζουμε κούρα <σομίως> <αγοράζουμε σομίως> και κάνουμε συναλλαγέ και καύσιμα. <σομίως> <σομίως> Ακριβώ αυτό θα έλεγα τώρα. Θυμάμαι αυτού που κατεβαίνανε με φανό. <σομίως> η Μαρσεντονία είναι ελληνική με αυτοκίνητα με βουλγαρικέ φυλακέ. Και λα καημένε τώρα. <σομίως> τα πήραμε από εκεί γιατί είχαμε λότερη φορολογία από όπου θα πάρω αυτοκίνητο <σο από εδώ. Μαλάκα Αυτοί οι γεννή οι πατριβόκάπιοι, οι οποίοι έχουν πηγαίνουν στα σκόπια, βάζουν βεζίνη και έχουν πάνω τον μεγαλέκο και παπαριέ και χρυσά και τον παστίτσιο και όλου αυτού. Τουλάχιστον α πω, κάτι, εγώ τώρα την αρχαία μου τη γράφω την πατρίδα μου και άμα έμπαινε ο τύκο μέσα σχέστηκα και τέτοια στο σπίτι θα μου το πάνει τράπεζα, ο τύκο μπορεί να μου το αφήσει κιόλα. Αλλά αυτοί οι μαλλιέ του τέγουν το πατριώτε και δεξιά φυστέχε έτσι εξιστάμε ή κατρεφίλει για να πληρώνουν λιγότερο φόρο. Μπράβο, ρε, ωραί, Πολύ ωραία, πολύ μαγιά, πολύ επιτυχημένο. Αυτό ο Ερντογάν, εκτός από απομονωμένος, δεν είναι και πάρα πολύ μαλάκα. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι απομονωμένος μαλάκας. Πάνε μαζί αυτά, δεν έχει ασυμβίβαστο. <χελίου> Πακέτο, λοιπόν. <σπακέτο>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 και προ ένα πιο μη δημοκρατικό πολίτευμα σε μια χώρα. Απλά εντάξει, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ο τύπο είναι πολύ μπροστά, αλλά. Από πού τηλεφωνεί. Από, τη από καλαμάτα. Γράψε το τώρα. Δηλαδή, μην τα βλέπει τα δοκιμάτια. Σε χαλάνε, δεν βλέπει. Ξέρει τι. Πόσα έχ... προϊόντα έχει καλαμάτα. Στην πόλη μου, στην πόλη μου έχω δύο άνθρωπο όπου έχει ακόμα τι φωτογραφίε του Βασιλιά και τη Βασίλισσα. Ποια πόλη, παιδί μου, πήγαινε όλον τον νομό <laughs> <να δεις. laughs> Αν θε να κάνει άλμπον φωτογραφικό του Βασιλιά και τη Βασίλισσα, θα πα στην Νότια Πελοπόννησο. <laughs> Είναι όμορφα όμως. Είναι όμορφα. Το ξέρω, το ξέρω. Επειδή γι' αυτά τα προϊόντα μου σου είπα, γι' αυτό το λέμε το όμορφα. <Τι>